Φίλε και φίλοι του Εξλίμπρης, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε με ένα φίλο, πάλι που τον γνώρισα στο Φαντάστικον, με το οποίο σας έχω απασχολήσει πολύ τον τελευταίο καιρό, το Μιχάλη Γεωργοστάθη. Βέβαια, δεν θα μιλήσουμε για το Φαντάστικον σήμερα, ίσως πούμε δύο κουβέντες, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα δείτε στην πορεία τι. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ελπίζω να είσαι, πώς να το πω, έτοιμος να δώσεις τα φώτα σου στους ακροατές μας σχετικά με το θέμα που θα τους μιλήσουμε σήμερα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το SF ρημό. Ακριβώς. <σχελίδι> ε, το, το οποίο είναι λίγο πόρτμαντό βέβαια, γιατί είναι, θα μιλήσω για δύο site ταυτόχρονα. Έτσι. Για το sff.gr, το οποίο είναι, νομίζω μπορεί να πούμε ασφάλεια ότι είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα για το φανταστικό στην Ελλάδα, ιδίως για λογοτεχνία, και ταυτόχρονα mm -hmm. για τον ανώριμο, το οποίο είναι ένα διεθνής θεσμό, μετράει 19 χρόνια ζωής, στο οποίο είναι, ξεκίνησε από το Σαφραντζίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει σκοπό, είναι μια πρόκληση για όλους στο διαδίκτυο, να γράψουν ένα μυθιστόρι μας 30 μέρες. Έτσι η προσεκτική, οι τακτικοί μάλλον, ακροατές της εκπομπής, θα θυμούνται, είχαμε κάνει και πέρυσι ένα αφιέρωμα στο Νανορίμο, μικρό αφιέρωμα, αλλά φέτος σας έχω έναν από τους, ε, πώς να το πω, τους το πούμε έτσι, ανθρώπους πάνω στο θέμα ε, αυτού του, δια, του διαγωνισμού. Δεν είναι διαγωνισμός, πρόκληση είναι στην ουσία. Ακριβώς. Έτσι. Ε, καταρχάς να ξεκινήσουμε λίγο από το να ξεκινήσουμε το SFF λίγο, γιατί τους πετάξαμε αρκετή ορολογία, να τους εξηγήσουμε λίγο περί την πρόκειται. Δεν πειράζει, πιστεύω στο Start with a Bound, λέτε, πετάς όλα στον αναγνώστη ή ακροατή ή οποιοδήποτε και στην πορεία έχει το εξηγείς. Έτσι. Πάμε να πούμε λίγο, θα μιλήσεις λίγο στο Κρόατη. Δες για το SFF πρώτα απ' όλα. Βεβαίω, το SFF είναι γαμάτο. Α, μεταξύ μα τώρα, ε, φαντάζομαι αν πω κάτι προσβλητικό, κάποια βλακεία, κάνω κάποιο λάθος, θα το σβήσουμε μετά, σωστά. Η εκπομπή απευθύνεται σε ενήλικες, επομένως δεν χρειάζεται να σβήνω πολλά πράγματα. Εντάξει, αλλά σβήνεις. Σβήνω, σβήνω. Οκ. Okay. Ήταν ο Μιχάλης και τα πείμενα 10 λεπτά θα μιλήσουμε για τον Ανορήμου. Έτσι. Λοιπόν, το smf.gr ξεκίνησε το 2004. Ήταν ένα Φόρουμ το οποίο δημιουργήθηκε ε, με σκοπό να μαζέψεις φίλους του φανταστικού. Ε, ξεκινήσαμε με τη λογική, δηλαδή ξεκινήσαμε, εγώ μπήκα κάτι μετά την έναρξη. Το ξεκίνησε ο στέφανος Υσανθακόπουλος, Robin Hood στο νίκη του, μέσα στο Φόρουμ. Mm -hmm. Ο οποίος άρχισε το Φόρουμ ε, ως χώρος συνάντησης για gamers, ε, φίλους ταινιών, φανταστικού, συγγραφείς, συναγνώστε. Ε, και συνεχίζουμε με όλα αυτά στο swf.gr. Βέβαια, οι συγγραφεί και οι αναγνώστε έχουν πάρει το πάνω χέρι. Είναι πραγματικά ε, ο ιστορικός του μέλλοντο που θέλει να μάθει για το ελληνικό φανταζιν. Μπορεί να μπει στο swf.gr, εφόσον υπάρχει ακόμα ή το κρατήσει στα κατάστημά του το Google, και να διαβάσει τη μισή ιστορία του ελληνικού φανταστικού εκεί μέσα. Ναι, πράγματι, οι συγγραφείς, να το πω έτσι, έχουν πάρει το, το πάνω χέρι ακόμα και από τους αναγνώστες, θα έλεγα εγώ. Να σου πω, έχω, το παρακολουθούσα το SFF, να πω και εγώ δεν είμαι αθώα περιστερά αλλά ήμουν αυτό που λέμε στα form «Lurker». <συσορή> Έτσι, αλλά τώρα, ξέρεις, γνωρίζοντας ε, όλο τον υπόλοιπο κόσμο του φαντάστικων, σχεδόν όλοι ήταν μέσα, λέω, εντάξει, και έτσι ήρθα κι εγώ μέσα. Στο τέλος, έτσι, όπως πάντα, με κάνετε κι εμένα συγγραφέ. Έχω αρχίσει να ψήνομαι. Ξεκίνα το. άλλο ένα. Δεν θα πάμε καλά. Κοιτά, στην Ελλάδα, μεταξύ Αστίου και Σοβαρού, λέμε ότι οι συγγραφείς είναι πιο πολύ αναγνώστες. Οπότε δεν θα κάνεις την διαφορά, ίσα ίσα που σε δουλεύαμε και στο διαγωνισμό του φαντάστηκαν επειδή δεν γράφεις, μόνο διαβάζεις. Ναι, πρέπει να το, διο... για το... Για... Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό, ναι. Είναι α... ευκαιρία λοιπόν το Νοέμβριο να αρχίσει και σήνα νωρί μου, να μπεις με τη μία στα σκληρά. Ναι, ε, τώρα Κάτζε θα πάω το... να παίξω να κερδίσω το jackpot, να μην έχω βιωτικά προβλήματα, για να μην μπορέσω να γράψω τις πόσες... πόσες... 50.000 50 λέξεις, μπράβο που χρειάζονται μέσα σε ένα μήνα. Ε, mm. Κοίτα, τον Ανορίμο ξεκίνησε για το Μασάν και εσένα, που ε, θέλουν να γράψουν, αλλά δεν προλαβαίνω. Ξεκινάω και το αφήνω, δεν είμαι σίγουρος. Κάποια στιγμή πριν 19 χρόνια, ένας Αμερικάνος, ο Rick Batty νομίζω λέγεται, mm -hmm. πήγε εκεί είπε ότι θέλω να γράψει ένα μυθιστόρημα, ο Chris Μπάτι ε, θέλει mm -hmm. να γράψει ένα μυθιστόρημα, αλλά δεν μπορούσε να κάτσει, οπότε το 1999, Mm -hmm. Άρα δεν έχει 19 χρόνια βλακίες, λέω. Ε, είπε ότι, ξέρετε κάτι, θα κάτσω και θα, ένα μήνα και θα γράψω 50.000 λέξεις. χωρί mm -hmm. δικαιολογίε. Το πήρε απόφαση σε αυτό που Ακτός. λέμε. Και αυτό είναι η πρόκληση του νανορήμου, ότι έχω να γράψω ένα μυθιστόρημα, θέλω να γράψω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, ας αφιερώσω ένα μήνα σε αυτό, ας βάλω ένα όριο και I'll go for it. Mm -hmm. ε, μια και πιάσαμε τον το νανορήμου, ε, είναι καταρχάς να, πω, να θυμίσω μόνο από, το περσινό, από την πρεσινή κουμπί και όσο θυμάμαι και εγώ Είναι μια πρόκληση ανοιχτή σε αυτό το σιλ που είπες και γράψτε και είναι ανοιχτή σε όλους Δεν χρειάζεται να έχει κάποιες συγγραφικέ περακαμινές αν δεν κάνω λάθος Ακριβώς, ακριβώς Κάθεσαι και γράφεις δηλαδή Ναι, λες στον εαυτό σου και στους φίλους σου Θα γράψω πέντε λέξει. λέξεις Ό,τι και αν είναι τι 50.000 λέξει, ακόμα και αν είναι το all work and all play, make it Jack a Dal Boy, ξανά και ξανά. <laughs> ναι, ακόμα ναι, και. Ναι, ο Jack Τόρεν είναι ο πρώτο Νανοριμίστρα. Α, ε, μάλιστα. Επομένω, ε, δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάπου γίνεται σαν του έξυπνε ένα πράγμα που πληρωνόταν με τη λέξη και. <laughs> Κοίτα, όταν μπει στη λογική να γράψει ένα ορίμο για να γράψει ένα θα σου φύγει το λίπος σε να σε που σου βλίζεται. Oh. Ε, θα γεμίζεις λέξη. Δηλαδή, διάβαζα το καλοκαίρι το περσινό μου τον νορίμο, και εντάξει, έλεγα πρέπει να κόψω, πρέπει να κόψω, φλιάρο φλιαρώ. Mm. Μάλιστα. Και να υποθέσω ότι θέσαι και φέτο τον ανωρίμο, ε. Παίζεται λίγο. Ε, θέλω να τελειώσω το αυτό που είχα ξεκινήσει πέρσι. Ah. Αλλά από την άλλη... Έχω και κάποια άλλα πράγματα στις σκαριά που πρέπει να τελειώσουμε στη εβδομάδα που έρχεται. Αν θέλω Ά. να συμμετάσχω. Οπότε ε, είμαι ακόμα. Έχω τις αμφιβολίε μου. Που σημαίνει ότι 31 του Οκτώβρη. Θα πάρθει απόφαση. Θα, θα πω εντάξει, μπαίνω να γράψω. <laughs> να πούμε λίγο κάτι άλλο. Από ό,τι κατάλαβα από αυτό που είπε. Ε, το έργο, οι 50.000 λέξει που θα βγουν για τον Ανορίμο, δεν είναι, ανά... είναι κατά ανάγκη ότι θα είναι κάτι ε, πώς θα το πω, ολοκληρωμένο, έτοιμο για να δοθεί στον αναγνώστη. είναι καμία περίπτωση. Mm -hmm. α πούμε, σκέψω ότι το πνεύμα τη εφημερίδα Ποτάκη που κυκλοφόρησε φέτο τι εκδόσει Σάρπρη yeah, yeah. είχε yeah. γραφτεί ω κομμάτι τον Ανορίμο mm. και στη συνέχεια πέρασε πολλά χέρια διορθώσεων, πήρε λίγο 30.000 λέξει που του έλειπαν <laughs> και βγήκε στα ράφια. Και δεν είναι το μόνο έργο που έχει βγει από ένα νωρίμωτος FF στα βιβλιοπωλία. Mm. Θα αναφερθούμε και στα υπόλοιπα έργα που έχουν βγει κατά καιρού. Ωραία. Αυτό είναι ευχαριστώ ε... και ενθαρρυντικό θα έλεγα. Ενδεικτικά. Κάποια mm. παραδείγματα mm. με φωτορυμάτων πολύ γνωστών που είναι 50.000 λέξει περίπου. Είναι το γύριο στο γαλαξέματος Top. Ναι, τον Douglas Adams. Ο θαυαρμαστός καινούργιος κόσμος και ο, μεγαλ... και ο σπουδαίος Gatsby. Ναι. Ναι, The Great Gatsby. Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς. το έχουμε ελληνικά. Δεν το έχω διαβάσει και το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι. Ο, ναι, ο υπέροχο Gatsby. Έλεγα. Ο υπέροχος Gatsby, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κοκό. Άμα διαβάζεις ε, ε, ε, αρκετά στο πρωτότυπο, ε, δεν έχεις επαφή με το πώς είναι ο ελληνικός τίτλος. Όχι, στα ελληνικά το διάβαζα, απλά έχω ανήξει τη γκυπήδια τώρα και... ...και... <laughs> Χρειάζονται και τα σκονά... Μπράβο, είπες σκονάκι τώρα και μία και πάμε για ε, συγγραφικό μήνα. Ε, ο Νεύρος είναι ο μήνας του Νάνο Ρήμου και του SFF ε, Ρήμου. Πόσο βοηθάνε, αφού το έχεις κάνει κιόλας, το συγγραφέα, τα, τα σκονάκια, οι ή τα χαρτάκια ή ξέρω εγώ τα σημειώσει των υπολογιστή. Να φιλιαρίσω ή θες απάντηση. Ο, και δηλαδή, ε, ε, θα έλεγα να φιλιαρίσεις. Okay. Προσωπική εμπειρία, εγώ ξεκίνησα τον νενορήμος, στο... ως κομμάτι του SFF, το ξεκίνησα με το 2005. Mm -hmm. Ο τότε admin του SFF, ο Κώστας ο Βουλαζέρης, μας πέταξε ότι κοιτάξτε τι κάνουν και επιτρελείς στην Αμερική. Και φυσικά ψηθήκαμε και αρχίσουμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Ναι, θα ήταν τα Αμερικανάκια πιο τρελά από εμά πας καλά. Κοίτα, αν δεν είσαι λίγο τρελό δεν κάνεις τίποτα. Έτσι. <συσχερή> Ειδικά αν θες να κάνεις κάτι δημιουργικό. Ε, οπότε ξεκινήσαμε ανοργάνωτα, μόνοι μας, 4-5 άτομα, mm -hmm. αλλά κάπου την τη χρονιά προσπάθειας ε, απέκτησε την το του φόρημου. Ειδικά με την ευθυμία τη Θεσποτάκη που μπήκε σε πάλι τη και είναι η, η, η expert του θεσμού πραγματικά, όχι εγώ, απλά κάνω σήμερα λίγο μπιφτέκι, <χωρή> γιατί είχε κάποιε υποχρεώσει. Ναι, ναι, η ευθυμία, κι αν έχει υποχρεώσει. να σου πω κάτι, υπάρχει κάτι στον χώρο του φανταστικού στο οποίο μην βρει την ευθυμία. Ε, κοίτα, ναι, υπάρχουν... Ε, στο ναι, στο cosplay έχει. φύγει το, το cosplay, αλλά μην τις βάζουμε δες θα τα ακούει τώρα και το χρόνο θα κατέβει διαγωνιζόμενοι. Ε. <ΣΣ2> Όχι, ε, η ευθυμία πράγματι είναι η ροίδα του εσεφόρημου. Νομίζω δεν έχει μείνει χωρίς εσεφόρημου που έχει τερ, δεν έχει τερματίσει. Μπράβο, είναι θυμία. πραγματικά μάχημη, κομμάντο. <laughs> αυτό, να σου πω, αυτό, φα, αυτό φαίνεται και από τον ήρωο του βιβλίου της, έτσι. Ακριβώς. <laughs> Ακριβώς. Ε, λοιπόν, τα δύο πρώτες χρονιές που έχουν ξεκινήσει, το 5 και το 6... Ε, επειδή είχα κάποια ιδέα είχα ξεκινήσει να γράψω. Δεν αντιλήματος ο έμπειρος είχα ήδη γράψει ένα μεθαίτρο με 5.000 λέξεων το οποίο δεν το έχω κάνει στο σφιτάρι μου πια τόσο χάλια ε, Να σου πω ε, και ο Στίφεν Κίγκ το πρώτο το είχε πετάξει αλλά ευτυχώς το, το βρήκε η γυναίκα του εσένα το, δεν το βρήκε κανένας να... ε, Παίζει να υπάρχει στα archives του Google αλλά είναι, το γράψα έμαθα πολλά πράγματα δεν θα τα ξανακάνω <laughs> είναι λίγο περίεργη ιστορία το είχα αποκηρύξει αυτά είναι, αυτά είναι. Ε, είχα ξεκινήσει να γράφω και κάποια άλλα μυθιστορήματα, για κάποιου λόγους σταμάτησα, κυρίως επειδή το setting ήταν ήταν γραμμένο σε κόσμου άλλων ήταν fanfic ah. οπότε Μάλιστα. πραγματικά ή πρέπει να τα πετσακόψω να τα αλλάξω mm. που είναι ολόκληρη η ιστορία ή απλά να τα αφήσω γιατί έχουν προβλήματα ναι έτσι ε, okay, ναι. ναι. λοιπόν με δύο original ιδέε, το mm -hmm. 5 και το 6, ε, οι οποίε έμειναν σε 20.000 λέξει περίπου. Γιατί ήταν mm -hmm. ένα σημείο που κόλλησα. Κάποια ah, στιγμή. Κατάλω. Αυτό το 6, θέλω να το ξαναπιάσω. Να το γράψω από την αρχή. Κι ευκαιρία, Νοέμβριο έρχεται. Δεν νομίζω ότι <laughs> είναι η χρονιά του ακόμα. Ναι, είναι. Το 7. Εφ... Mm -hmm. Ναι, πες, πες. Όχι, ει ησύ, όχι, okay, θα έλεγα ότι το, ε, μια και είσαι ε, κάνει συγγραφικέ προσπάθειες. Ε, ισχύει αυτό που, που μόλις είπες ε, γενικότερα. Δηλαδή, ισχύει το ότι ε, η κάθε ιδέα, η κάθε έμπνευση μπορεί να θέλει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να εκφραστεί, για να ρημάσει. αυτό είναι πάντα τα... σημαντικό για οποιαδήποτε προσπάθεια γενικά. Mm -hmm. ε, τώρα, πώ να στο πω... Δεν είναι να οριμάσει, είναι ότι θέλω να οριμάσει. Ή νιώθω έτοιμος να το γράψω περισσότερο. Mm. Είναι πολύ υποκειμενικό αυτό βέβαια. Ε, Προφανώ. Αλλά για μένα τουλάχιστον ξέρω ότι έχω να γράψω ένα, δύο, τρία πράγματα τώρα, mm -hmm. σχετικά μεγάλα. Έχω να γράψω κάποια μικρά. Αυτό δεν χωράει στο πρόγραμμα. Επομένω, ναι. λε ότι θα το δικήσω αν προσπαθήσω να το κολλήσω και αυτό μαζί με τα άλλα. Ναι, θα έχω πάρα πολλά πράγματα στα χέρια μου και είναι δύσκολο να δουλέψει πολλά πράγματα μαζί. Ναι. Αν θε να τα κάνει καλά, είναι πολύ δύσκολο. Τέλο πάντων, επιστρέφοντα στο αρχικό ερώτημα, γιατί έχουμε ξεφύγει. Έχουμε πάει Αθήνα Λαμία μέσω Τρίπολη. Την <laughs> τη χρονιά, επειδή ήξερα όλη την ιστορία πώ είναι, mm -hmm. έκατσα και έγραψα σε ένα τετράδιο. Όλες τις σκηνές μία προς μία. Mm. Με τι σειρά θα πάνε. Κράτησα κάποιες πολύ βασικές σημειώσεις. Επειδή ήμουνα και λίγο δεν ήθελα προκλήσεις, είχα ένα χαράκτηρα μόνο. Να ακολουθώ, σε όλο το βιβλίο. Μάλιστα. Και επειδή η αφήγηση ήταν αφήγηση που κάνει ο ίδιος, άρα μπορούσε να περνάω χρόνο. Ναι. Έτσι ε... μπορούσε να... Μπράβο. Ήταν πολύ πιο εύκολο να δουλέψω σε αυτό. Οπότε εκεί πέρα τελείωσα και σχέδιο. Ε, πέρσι, για παράδειγμα, που εντάξει, μιλάμε ότι έχουμε γράψει τον ανανοήμα στο ενδιάμεσο, mm -hmm. ξεκίνησα έχοντα μια πολύ βασική ιδέα και αυτέ τι 50.000 λέξει. Αλλά στην πορεία, βέβαια, και αυτό είναι το πολύ βασικό τον ανανοήμα, μαθαίνει. Μάλιστα. Ε, μαθαίνεις είναι. Μαθαίνει να μην χρειάζεται σχέδιο, μαθαίνει να το σχεδιάζει. Ναι. Mm. Yeah. Δηλαδή, βοηθά... στην ουσία, ε, πώς να το πω, ε, βοηθάει και στη δημιουργικότητα κατά κάποιο τρόπο. Πάρα πολύ. Mm. Σου μαθαίνει με το ζόρι πολλά πράγματα που μαθαίνεις συγγραφέα, γραφέας, που ίσως να μετά μάθεις αλλιώς. Ε, σου λέει πέσε στα βαθιά και κολύμπα. Ακριβώς. Μ, μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, λίγο να ξεκουραστούμε και εμεί και οι ακροατές και επιστρέφουμε. Φυσικά. άρεσε αυτό το κομμάτι, αγαπητοί ακροτές. Επιστρέφουμε πάλι στη συνομιλία μας με τον Μιχάλη Γεωργοστάθη από το SFF και συζητάμε για το ρήμο, το Writing Month, το Νοέμβριο, που θα γίνει η μεγάλη πρόκληση των 50.000 λέξεων. Μιχάλη, ως βετεράνος, ε, να πάμε λίγο στο, σε πιο πρακτικά ε, θέματα, να ξεκινήσουμε λίγο από το οργανωτικό κατά κάποιο τρόπο. Κάποιος που θα μπει, που θέλει να, να τριφτεί με το SFF... Ε, καλά, το σκότωσα. Το SFF Ρήμου ή τον Ανω Ρήμου. Να το, το λέμε ρημάδι για πιο γρήγορα. Το, το ρημάδι, ναι. <laughs> ε, πώς θα δικτυωθεί κατά κάποιο τρόπο, πώς θα βρει τους άλλους, πώς θα οργανωθεί. Ε, υπάρχει καταρχήν ως ο Νανορίμου, mm -hmm. επίσημο site, τον anorimo.org, στο οποίο μπορεί να κάνει κάποιο προφίλ. Mm -hmm. και υπάρχουν ένα περιοχή και ε, σύνδεσμοι ναι, ναι. και γίνονται και συναντήσεις ενίοτε, ιδίω στο εξωτερικό στην Ελλάδα πας ε, πούμε υπάρχει προγραμματισμένη μια συνάντηση για την Κυριακή 30 Οκτωβρίου Μάλιστα. το μεσημέρι, στο Quinta Essencia mm -hmm. στη Δάφνη είναι γεμεράδικο καφέ, ah, με okay. πιτραπέζια και ε, η το Marwan ε... το μαγαζί ουσιαστικά, ναι. αν γνώρισε το Marwan στο φαντάστηκον. Μπράβο. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια συνάντηση η οποία είναι επίσημη για τον Ανορίμο. Μετά υπάρχει η στο οποίο υπάρχει ειδικό υποφόρουμ. Mm -hmm. Το οποίο είναι invite on, λύτω να δεν γίνεσαι μέλος, ζητάς να μπει, μπαίνει και γράψεις με του υπόλοιπου. Mm -hmm. υπό και... λόγος... Ναι, ναι. Υπό για... αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. τώρα. Ναι. Είναι ότι εντάξει, κάποιο βράφει 5.0 λέξει. Κάποια έχουν εκδοθεί από τα βιβλία. Ναι. Οπότε θα βλέπουν αυτού που ενδιαφέρονται. Α, είναι, είναι για πιο σοβαρού, εισαγωγικά σοβαρούς, έτσι σοβαρού ανθρώπου, αυτό που σκέφτονται σοβαρά να ασχοληθούν δεν είναι για να μπαίνω εγώ ή να όχι, κάνει όχι, όχι, όχι, την όχι, πλάκα όχι, του. Καμία σχέση. Α. Α. Απλά, ε, αν σκεφτείτε ότι σωπάσουμε, τα πνεύματα ναι. ήταν ε, στην ευρεπωία. Και δεν είναι ωραίο να υπάρχει και ένα draft στα archive του Google από το 2002, να <Ρι> γράφτηκε πιο πρωτόλιο. Προφανώς, προφανώς. Και γι' αυτό λέει, δεν είναι για να το βλέπει ο καθένας που σερφάρει στο ίντερνετ να, να μπορεί να βρει το draft από το οποιοδήποτε βιβλίο. Εντάξει, <Ρι> <Ρι> τα archives είναι περισσότερο το θέμα. Ναι. Και, και οι lurkers φυσικά. Δεν θέλουμε lurkers, όπως κατάλαβες. Έτσι. Εσύ θέλουμε, κυρία. <laughs> έχω, τώρα, είμαι, τώρα είμαι κανονικό μέλο. Κύριε, έχω κάνει και λογαριασμό. Όχι, έχω προσέξει. Ναι, ναι. <laughs> <δύ, δύσκολο να μην. Οπότε, αν το σκέφτεσαι, σε ευκαιρία να μπεις. και δεν είναι θέμα ότι είμαστε αυστηροί και με μαστίγια, αν δεν γράψει, θα σε πετάξουμε να σε φανεί γήπε. Mm. Σε καμία περίπτωση. Είναι το βασικό, το, το πολύ ωραίο που έχει το σε μου. Mm -hmm. Είναι ότι είμαστε μια παρέα οι οποίοι μπαίνουμε, γράφουμε τα δικά μα, λέμε έγραψε τόσο, σήμερα είχα πολλή δουλειά, σήμερα έφαγα πολύ βαριά γιατί θέλω να πω για ύπνο, σήμερα την έκα, έκανα κοπάνα και έκανα έγραψα 20.000 λέξει που μου λείπανε και πάει λέγοντα. Οπότε βοηθάει λίγο την ένα κλειστό κλίμα, ένα κλειστό κύκλο γιατί υπάρχει άλλη υποστήριξη. Ε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Ε, πέρα δηλαδή από την συμμετοχή, από την υποστήριξη. Α ας το πούμε, της συμμετοχής, ε, είναι, υπάρχουν και, οι, αυτό ήθελα να ρωτήσει, οι σχέσεις που αναπτύσσονται, που έχεις Φυσά. δει, ας πούμε, ε, και πότε καταλαβαίνω είναι φιλικές και αλληλοβοηθητικές, κατά κάποιο τρόπο. Είναι, περνάμε όλοι καλά μαζί. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι ότι όλοι πάμε για ένα στόχο, οπότε αν ε, χρειάζεις ε, σπρώξιμο, θα σπρώξουν οι υπόλοιποι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, να ρωτήσω κάτι. Έχει ε, σε αυτή τη διαδικασία ε, όλοι ε, πώς, ε, πώς παρουσιάζει το έργο του καθένας. Τι έχει γράψει, το ανεβάζει λίγο, λίγο ή απλώς λέει τι κάνει και στο τέλος ε, το ανεβάζει όλο μαζί. Ε, τίποτα από Αυτό που κάνουμε είναι να ξεκινάς ένα τοπικ ένα και το έργο σου. Α ναι. πούμε, ο Μιχάλης Γεργοστάθη ή αλλιώ Νιχίλιο κατά ε, ο οποίο γράφει το κάθιδο στο έρευνε, για παράδειγμα. Ναι. Το οποίο είναι ένα topic. Λέω, θα γράψω αυτό, το οποίο συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό, ό,τι θέλω να γράφω. Ναι. Λέω, α πούμε στο συγκεκριμένο topic ότι. Ε, τώρα ψάχνει σκονάκι, δεν έχει νόημα, ότι δεν είναι, είναι μια ιστορία σκοτεινή ε. φαντασία με ήρωα έναν. Ε, πάλαντε στην κόλαση, τέλο πάντων. Μάλιστα. Έστω θα το πω πολύ χοντρικά να σχόλει σε δεν ξέρω. Ε, ακουλέει. Ναι, <laughs> <ένας laughs> στην κόλαση είναι το ε. story που έγραφα πέρσι. Έχω, ναι, έχω τελεπωρήσει πολλούς παρα... Παλαντινούς DM, Mr. Χωριάς. <laughs> ε, στο οποίο ξεκινάω γράφοντας ε, την ιδέα που έχω, ότι είναι dark fantasy, θα έχει βία, δεν θα έχει σεξ, θα τα αφούτελές, mm -hmm. την εισαγωγή έχω γράψει. Μάλιστα. Ε, και... και έχω βάλει και ένα widget από κάτω πώ έγραφε εκείνο το μήνα. Το ah, που θα βάθει να ερώτηση σβήση. Γιατί δεν και widget το επίσημο site, οπότε αξίζει να κάνει κανείς και στο noremo.org ένα προφίλ. Ναι. Τώρα, για επισημοποίηση, ε, μπορείς να στείλει πάντα σε κάποιον από τους mods. Σε μένα έχει την ευθυμία, δηλαδή, το κείμενο σου για επισημοποίηση, να το σηκώσουν, το δουν οι υπόλοιποι. Και μπορεί πάντα φυσικά να κατέβει. Ναι. Α, μάλιστα. Εσύ και ευθυμίζεστε οι του από την πλευρά του SSF πάντοτε, έτσι. Ακριβώς, του SSF, Ναι, καλά. Θα μας κυνηγάει ο Στέφανος, το βλέπω εγώ. Εντάξει, όχι, μα κυνηγάει ο Στέφανος, δεν μας πειράζει, μα κυνηγάνε άλλοι, γιατί το SS παραπέμπει αλλού. Ε, εντάξει, μακριά το πήγες τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε. Εγώ έχω μεγαλώσει βλέπτος Indiana Jones, οπότε ναι. θέματα με πειράζουν. Να σου πω, όλη η γενιά μας έχει μεγαλώσει με Star Trek, Indiana Jones. Ε, αυτό, εγώ που είμαι και λίγο μεγαλύτερο από εσά διαστημώ αργό, αν το θυμάται κανένα καλά. Με δίσιο διαστήματο, δηλαδή, ε? το καρτούν το καναδικό λες. Δίσιο το διαστήματος ήμουν μεγάλος. Δεν υπάρχει περιπτώσει, δίσιο του διαστήματος μετά. Μιλάμε τώρα για εποχές ομάδας G. Ναι το, αυτό που λέω το που εργό ήταν το ε, ιαπωνέζικο το Star Blazers. Δεν το... αυτό το έχω χάσει. Ε, ναι, εντάξει. Εγώ <laughs> να καταλάβεις την ομάδα G την έχω, δεν την έχω δει σε Μάχη των Πλανητών, αλλά σαν ομάδα G, ναι. που είχε βγει η δεύτερη σειρά, που ήταν λιγότερο λογοκριμένη. Λιγότερο, ναι, ναι, γιατί η Μάχη των Πλανητών ήταν ε, εντάξει, ένα τέταρτο είχε καταλήξει το κάθε επεισόδιο. <laughs> <laughs> και δίκαια. <laughs> Τέλο φραγεία. Λοιπόν, πάλι, πάλι ξεφύγαμε, δεν έχουμε πω σημασία. Οι εκτροτέ είναι μαθημένοι σε αυτά και αυτό είναι το διαφορετικό. Mm. Το αναβολογήσω, Γιάννη μου έτσι, μου επιτρέπετε. Mm. Αυτό είναι το διαφορετικό που προσφέρει το εξλήπρι. Mm. Δεν είναι μία. Ε, επαγγελματική εκπομπή είναι περισσότερο μια κουβέντα μεταξύ φίλων, σαν την κουβέντα που θα έκανε <συμπίδι> με την παρέα σου στο Φαντάστικον ναι, σαν αυτά που λέγαμε στο Φαντάστικον η πλάκα είναι, αγαπητοί ακροτες, με το Μιχάλη, ε, συναντηθήκαμε και πέρυσι και φέτος στο Φαντάστικον και συνέχεια είμαστε και δύο στο, στο τρέξιμο με, ε, και στο τέλος ανταλλάσσαμε δύο-τρεις κουβέντες στους διαδρόμους και <συμπίδι> φεύγαμε <συμπίδι> <συμπίδι> <συμπίδι> <συμπίδι> <συμπίδι> <συμπίδι> <συμπίδι> <συ Καλά, στο Fantastical νιώθω, νιώθω χαρακτήρα κόμικ. Ο Nightcrawler από το Sixman. <laughs> γιατί ήμουν έκανα πούφ-πούφ από όροφο σε όροφο. <laughs> <laughs> <laughs> αλλά τέλο ήταν φανταστική εμπειρία, όμω. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα το συζητάμε. Κοιτάξτε, το Fantastical εν μέρει από το SFF ξεκίνησε. Με μέλη του SFF, δηλαδή γνωριζόμασταν. Ναι, κοίτα, χρειάζεται κάπου θα γίνει επαφή, εκ του μηδενός ε, δεν πρόκειται τίποτα τίποτα, κάπου θα Συμβουλή. υπάρχει μαγιά, δεν μπορεί. Ναι, είμαστε όλοι γνωστοί πάνω κάτω, δηλαδή όλοι ξέρουμε του ίδιου, όλοι γνωρίζουμε μεταξύ μας κάπως, είναι 7 degrees of Greek kingdom ένα πράγμα. <laughs> <laughs> <laughs> πες το ψέματα, έτσι. Και είναι ωραίο να μαζευόμαστε κάποιες πέρας του χρόνο όλοι μαζί, mm -hmm. να γνωριζόμαστε και όσοι έχουν ξεφύγει ένωση από τον άλλον. Έτσι. Και παράλληλα είναι και η νέα γενιά γιατί κατά τα ψέματα δεν θέλουμε και γρήγορα είμαστε κλειστό κλαμπ, να το πω έτσι. Εντάξει, η νέα γενιά το βλέπει και λίγο διαφορετικά από εμά γιατί μεγάλωσε με Harry Potter και Lord of the Rings. ενταξει Λένε H2. Είναι μεγάλη κομβέντα η νέα γενιά και θα ξεφύγουμε. το κάνουμε άλλη εκπομπή για τη νέα γενιά γιατί αν αρχίσω να λέω τώρα. Όχι, δεν θέλω να οριοποιήσω τη δικιά μα τη γενιά. Αλλά τέλο πάντων, α το. Α το. Εντάξει, είναι διαφορετική η σχέση με τον χώρο. Έτσι. Είχαμε και την. Εμεί ε, λέω αυτό και το, δεν το επεκτείνουμε άλλο. Η δική μα γενιά πέρασε και τα ε, πέτρινα χρόνια του φαντάστικού <συγλώνα> στην Ελλάδα. Επομένω, <συγλώνα> το βλέπουμε κάπω αλλιώ. Εμεί όταν αφήσω. ξεκίνησε το FFGR, είμαστε τα πέτρινα χρόνια. Και είναι ωραίο να διαβάζει άρθρα από το 4, το 5, το 6, τι το mainstream και να σκέφτονται σήμερα το mainstream του Game of Thrones. Ναι. <laughs> δηλαδή, είναι, αν κάτι να το σκεφτεί, είναι πραγματικά... Ε... Δεν ξέρω αν το λέει, καταπληκτικό ή φυσικό. Mm. Ότι το underground του χθες, το mainstream του σήμερα. Ναι. Το μέτρο του αύριο. Α, αυτό θέλει, όντως, είναι, είναι μεγάλη συζήτηση. <laughs> και πάντων δεν είναι επί παρόντος. <laughs> λοιπόν, επί του πρακτέου τώρα. Πάμε. Ε, αν θες να γράψεις ένα νωρίμο τι κάνεις, στο sf.gr, μπαίνεις στο sf.gr, mm -hmm. κάνεις λογαριασμό, μπαίνει στο topic το οποίο λέει «γεια σας, θέλω να γράψω», υπάρχει μέσα στο υποφόρουμ συγγραφή. σε βάζουν μέσα, κάνεις το, άρθρο που λες, σας, το topic που λέει «γεια σας, θέλω να γράψω αυτό» και ξεκινάς να γράφεις με του υπόλοιπου. Ωραία. Ή ψαρώνεις, γράφεις, λες τη βλακεία σου, σχολεάζεις τους άλλους. Α, Είναι το κομμάτι ε... του παιχνιδιού αυτά. Μπράβο, να σου πω, μπράβο για το σχολιασμό. Για, για πε λίγο, γίνονται και σχόλια, σχολιάζει ο ένα τον άλλον. Κοίτα, αυτό που γίνεται είναι το εξή. Εγώ είμαι χαρούμενο που έχω γράψει χίλιε λέξει σήμερα mm -hmm. και οι 200 διαβάζονται. <laughs> θα λέω, θα κάνω το κομμάτι μου, θα κάνω την καγκουριά μου και θα σηκώσω ένα απόσπασμα, τι 200 λέξει που διαβάζονται. Mm -hmm. Τα άλλα 800 all work and all no play που έχω γράψει με copy-paste τα αφήνω στην άκρη. Μάλιστα. Και τώρα, αν κάποιο είναι ήρωα και έχει χρόνο να διαβάσει και τη γράφουν οι άλλοι, ανάμεσα στα δικά του γραψίματα, μπορεί να το γράψει και να σχολιάσει. Ότι Ω, πολύ ωραίο αυτό, μου άρεσε. Δηλαδή, μπορεί να γίνει σχολιασμό, μπορεί να γίνει συζήτηση. Σίγουρα, mm, επειδή mm. πρόκειται για τα οποία δεν είναι τελειωμένα. Ναι, είναι. Δεν πρόκειται να πει κάποιο, Α, εδώ σου ξέφυγε αυτό, έγινε και το άλλο. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι ο natural τα κείμενα. Έτσι. Δεν έχουν περάσει το Photoshop, είναι... δεν έχουν περάσει οτιδήποτε αρίσματα. Ε, ναι, είναι, είναι το, το πρωτόλιο. Χτυπάμε μέταλλο κατά Ακριβώς. κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Και απλά μπορείς να πεις ωραίο αυτό, ότι σου άρεσε οτάν άδε χαρακτήρας ή κάτι θεαρρυντικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πάρεις τα σχόλια. Ναι, εντάξει, συμλογικό αυτό. Αλλά γίνεται, γίνεται κουβέντα. Υπάρχει socializing γύρω από το κοινωνικοποίηση για να τη γράφουμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι πάνω κάτω τα τραβάμε. Mm. Να ρωτήσω κάτι μια και τελείως πρακτικό και ίσως και ξενερωτικό τώρα. <laughs> <laughs> ε... Βοηθάει αν μπορείς να πληκτρολογίζει γρήγορα να το πω έτσι. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν τυφλό σύστημα βλέπεις να έχουν πλεονέκτημα ή... <laughs> θα σου πω. Ε, υπήρχε άτομο ο κοινωνικός mm -hmm. Χατζηγιώργης ναι, ναι. Ο οποίο είναι επιτεράλον του θεσμού, ο οποίο δεν συμμετέχει τόσο πολύ πια. Mm -hmm. Ο οποίο ε, έλεγε ως αστείο ότι εγώ γράφω με τον αδάχτυλο. <laughs> ο άνθρωπο okay. βέβαια έχει σπουδάσει σε σενάριο, κειματογράφο, έχει δουλέψει σαν σεναριογράφο. Οπότε επειδή έχει την εμπειρία αυτή και επειδή είναι δουλειά, το, το βλέπει σαν δουλειά, mm -hmm. και με το ένα αδάχτυλο έχει τερματίσει. Νομίζω πιο πολλέ φορέ που έχει συμμετάσχει, αν όχι όλε. Μπράβο. Ε, δεν έχει να κάνει με το να γράφεις γρήγορα. Το αν γράφει γρήγορα στα δάχτυλα mm -hmm. σίγουρα σε βοηθάει. Σημαίνει ότι αν έχεις να γράψεις εκατοιχίλιας λέξεις, θα τις γράψεις μέσα σε ένα μισάωρο, στο μισάωρο που έχεις διαθέσιμο. Αν γράψει mm -hmm. αργά, έχεις μόνο ένα μισάωρο, ίσως yeah. θα προλάβεις όλες τις λέξεις σου τη ημέρα, τις 1667 λέξεις τη ημέρα. Έτσι, ναι, κατά μέσο όρο 2.000 λέξει για να έχει μια. 67 την ημέρα είναι το μέσο όρο που βάζει στόχο. Στην πράξη κυνηγά 2.000 για να καλύψει τυχόν χασούρε. Ναι. Εγώ σκέφτομαι ότι θα ήθελα ένα μήνα για να γράψω 2.000 λέξει. Ε, Ακριβώ γι' αυτό σου λέω τον ανώριμο είναι για σένα θεσμό, γιατί ε, σε βάζει τη λογική ότι θα γράψω 2.000 λέξει σήμερα, ό,τι και να γίνει. Mm. Έχω να πω μια ιστορία. Θα γράψω τι χιλιάδε λέξει σήμερα. Έτσι, και έτσι, ναι, έτσι Δεν θέλω να βάλει για αύριο για να μην έχει διάθεση. Ε, Όπω είπε, δεν είναι διαγωνισμό, είναι πρόκληση. Είναι Ακριβώς. πρόκληση πρώτα απέναντι στον εαυτό σου και μετά απέναντι στο. Και, και, γι, αυτό, ναι, και γι' αυτό είναι βασικό και να έχει και την κοινότητα, το socializing που λε να, να, να σε στηρίξει σε κάτι τέτοιο. Γιατί δεν είναι εύκολο να. Να σε στηρίξει καλά. Βλέπει δεν είναι τυχαίο που όλοι σχεδόν είναι συγγραφεί. Ε, κάποια στιγμή θα πούνε, θα το παραδεχθούν ότι ξέρεις, με στήριξη η οικογένεια, οι φίλοι, οι γνωστοί, ας πούμε. Γιατί ναι, δεν, δεν είμαστε στο μεσαίωνα να, να κλειστεί ένα μοναστήρι για να γράφει. Σίγουρα, ναι. Αλλά και στο ανανόημα, το πιο απλό, το, το πιο βασικό μάλλον, το οποίο mm. το παραβλέπουμε λέγοντα 5.000 50, ένα μήνα. Έστω ότι δεν τα καταφέρει, γιατί έχει δουλειά, έχει οικογένεια, έχει άλλε υποχρεώσει, mm -hmm. έχει οτιδήποτε. Ε, από τι 30 μέρε του μήνα, διαγράψε με έχει 10 μέρε μόνο. Και αυτέ τι 10 μέρε έγραψε με το ένα δαχτυλό σου, το, mm -hmm. το, το μικρό δαχτυλάκι του αριστερού χεριού και όλη που παιδεολογή. Α, mm -hmm. είμαι αριστερό, χειροσκελά. Εντάξει, το σου <laughs> το μικρό δαχτυλάκι, είναι το βασικό. <laughs> πατας έτσι, ντουκ, ντουκ, ντουκ, να είναι τα πλήκτρα. Έγραψε 500 λέξει την ημέρα. Έχεις ήδη γράψει 5.000 λέξεις που δεν θα γράψεις αλλιώς. Έτσι. Και αυτό νομίζω είναι ένα... Ε, αγαπητοί ακροατέ, είναι πάρα πολύ βασικό. Ε, σου δίνει τον Ανορίμου την πρόκληση, αλλά σου δίνει και την ε, αιτία, αν θέλετε, την αφορμή... Ε, να καθίσεις να γράψεις πράγματα που, όπως είπε ο Μιχάλης, δεν θα τα έγραφες πότε, πράγματα που τρικυρνάνε ενδεχομένω στο μυαλό σου, που τα έχεις σκεφτεί, τα έχεις ίσως κουβεντιάσει κιόλας, αλλά δεν είσαι καθίσεις πότε να τα βάλεις στο, στο χαρτί και δεν έχει σημασία, αν θα καταφέρεις τι 50.000 λέξεις, σημασία έχει να, το, να ξεκινήσεις να το προσπαθήσεις πρώτα απ' όλα. Ε, να του βάλουμε ένα κομματάκι ακόμα και να συνεχίσουμε. Προσύρθετε πάλι αγαπητοί ακροατέ στο εκπομπή μα και συζητάμε με τον Μιχάλη Γιώργο Στάθη για το ρήμο, το ρημάδι, όπως το είπαμε, είτε τον ανορήμο το επίσημο, είτε το δραστήριο, γιατί θα το πω και αυτό από την περσινή μου την έρευνα, του SSF, του, πω, πάλι το έκανα το λάθος, του SFF. Ε, πέρυσι που έκανε λίγο την έρευνα για να πω πέντε πράγματα στους ακροατές, διαπίστωσε ότι το, στο, επίσημο, ε, στο ελληνικό το επίσημο δεν υπήρχε ε, δεν υπήρχαν και πολλά πράγματα, να το πω έτσι, δεν υπήρχε μεγάλη δραστηριότητα. Αντίθετα, στο SFF, στο ΕΦΠΟ, F... καλά, στο SFF, στο, ε, ε, ε, ναι. στο αυτό, <laughs> <laughs> <laughs> Α, λοιπόν, Διαπιστούν ότι όλοι σχεδόν, όλο σχεδόν το φόρμα ασχολούνται εκείνη την περίοδο με αυτό το πράγμα. Το μόνο σήμαινε κάτι ότι είχε κίνηση, είχε δραστηριότητα. Έτσι. Ε, να σου ζητήσω τώρα το άχαρο που σε όλε τι εκπομπέ του ζηταν. συνηθισέ το, όταν θα δίνει συνετεύσει στα επίσημα κανάλια και μέσα και θεσμού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, στα επίσημα να το πω. Στα να Μιλάμε για νούμερα τώρα. Ε, για πες μα, έτσι ενδεικτικά συμμετέχονται ε, στην πρόκληση αυτή. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κατάλογο για το πώ είναι, γιατί σε κάθε περίπτωση λένε ξεκινάνε πολλοί. Mm -hmm. Κάποιοι στην πορεία χάνονται, κάποιοι μα το λένε, κάποιοι έρχονται την τελευταία μέρα, τερμάτισα, χωρί να έχω γράψει τίποτα. Mm -hmm. Έτσι Οπότε, γενικά όμω. Ναι. Μπορώ να σου πω και του νικητέ πώ είναι. Αχα, Για πες μα. Α πούμε, ε, μια από τι πιο παραγωγικέ χρονιές που είχαμε. Α τα πάρω από την αρχή μάλλον ένα προς ένα. Ναι, ναι, Το 2005 είχαμε ένα νικητή σε τέσσερις συμμετέχοντε. Μάλιστα. Ε, το 2006 είχαμε επίσης ένα νικητή σε πέντε συμμετέχοντε. Mm -hmm. ε, το 2007 έσπασε η μπάνκα που ξεκίνησε να γίνεται πιο μαζικό. Ναι, ναι. Είχαμε τρεις νικητε mm -hmm. Σε οχτώ συμμετέχοντες θυμάμαι καλά. Διπλαισιάστηκαν. Mm. Ακριβώς ναι, ε, ξε, εκεί σου λέω το 7 ξεκίνησε να γίνεται θεσμός. Τα πρώτα βήματα ήταν λίγο δειλά, Ποιο θα να το κάνει, ήμασταν και λιγότεροι σαν Φόρουμ. Το 7-9 ήταν η πρώτη χρυσή εποχή του σε Είχαμε πάρα πολλά μέλη, πάρα πολλή κίνηση mm -hmm. ε, και πάρα πολλού ε, συγγραφεί για μεθιστορήματα. Δηλαδή σκέψω ότι το 2007 mm -hmm. είχαμε την ευθυμιατή της Ποτάκη, είχαμε ένα που δεν έχω βγάλει βιβλίο ακόμα, γιατί κάθεμε στολού με χίλια πράγματα. Το γυραστήριο ήταν κεραμδά, οπότε. Ναι, ναι. Καταλαβαίνει. Ήταν ε, άτομα το οποία έχουν εκδοθεί. ήταν δηλαδή χρόνια. Το, το 6 είχαμε την ε, Χριστίνα Μαλαπέτσα, που είχε βγάλει μια ε, συλλογή με δύο νουβέλες μπράβο, κάτι. στο Momentum. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ε, το 8 ήταν πάλι η Χριστίνα από του νικητέ και η Ευθυμία και η Κιάρα η Καλουτζή. Η Κιάρα Καλουτζή, μπράβο. Είχαμε δηλαδή πέρα από αυτέ τρει κυρίε που αναφέρω. Έχουμε ε, είχαμε δύο νικητρίε, την ε, Χριστίνα και την Ευθυμία. Εγώ αυτό το χώρο το έχω ζήσει με στρατό τότε. <laughs> ήμουνα εκτό. Ε, Α πούμε το 9 έχουμε σπάσει την πάνκα Ναι. Είχαμε Περ... τεσέρι, ναι. πέντε νικητέ. Α. Και άλλου 5 ε, που ξεκίνησαν και τα άφησαν. Mm -hmm. Πάντω κάτι γράψανε κι αυτοί. Βεβαίω, ναι. Ε, το 10 είχαμε πάλι 3. Mm -hmm. Α πούμε και πέρσι ναι, ναι. που εντάξει το πήραμε χαλαρά, άλλε φορέ είχαμε το μετογενέστερο στι 10, 10 μέρε. μπράβο. Ναι, 50.000 λέξει 10 μέρε, ε, έφτασε τι 90.000 σε 30 του μήνα, γιατί χαλάρωσε λίγο. <χω> <laughs> Αν πούμε πέρσι που ήταν μια τυπική χρονιά, ναι, ναι. είχαμε με πέντε νικητέ. Πάρα πολύ καλά, τι μου λε τώρα. Πέρσι, λέω πρόχειρου, καλά. Συγχαρητήρια, ναι, δεν, ναι. δεν του έχω πρόχειρους, ναι, αλλά, Δεν είναι καλά πειράζει. Πέρσι ήταν Ναι. Πάντω, ε, βλέπουμε μία. Πώ να το πω. Ε, να, να μην την πω άθεση, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σταθερό πυρήνα και μπαίνει αυξανόμενο ε, από ανθρώπου που το κάνουν. Και αυτό που είναι βασικό είναι ότι δεν είναι συνέχεια οι ίδιοι. Δηλαδή, μπαίνουν, βγαίνουν. Α πούμε, προσωπικά, mm -hmm. εγώ που είχα κάνει το πρώτο. Ξεκίνησα το 5. Έχω ναι. χάσει δύο ή τρίαν Ε, ναι, εντάξει, λογικό. Υπάρχουν και χρονιές που δεν μπόρεσα να τελειώσουν, όχι ξεκίνησα. Mm -hmm. Χρονιές που δεν ξεκίνησα καν. Είναι στο παιχνίδι αυτά. Ας πούμε, πέρσι ήταν η πιο χαλαρή μου χρονιά. Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή, ξεκίνησα, έγραψα 20 μέρες καθαρά και έβγαλα 5.000 λέξεις. Υπήρχε μια χρονιά που είχα μείνει πίσω πάρα πολύ. Mm -hmm. Το 2010 έφυγε καλά και έκατσα τις τελευταίες δύο μέρες, με 18.000 λέξεις, 10.000 λέξεις στην πλάτη μου να γράψω, και τις έγραψα. Σεβαίω. Κατέβαζα μόνστερ, καφέδες, ιστορίες και έγραφε όλη την ημέρα. Και βγήκανε. Παρά πολύ καλά, μπράβο. Είναι θέμα ότι το πόσο θα γουστάρεις, ότι αν γουστάρεις mm -hmm. και μπει στη ζώνη, θα βγάλει λέξει. Και... Ακόμα και ένα καινούριο, ο οποίο γράφει ακόμα σύντομε ιστορίε. Mm -hmm. Αν δεν έχει γράψει ποτέ, είναι λίγο βουκιά στα βαθιά, μπορεί και να τα καταφέρει. Αλλά τουλάχιστον Αλλά... θα πάρει το βάπτισμα του πυρός, έτσι. Ναι, έτσι. Ένα συγγραφέα, ο οποίο δεν είναι ιδιαίτερα έμπειρος, και θα μπει στη λογική να γράψει έναν ορίμο και το κάνει 2-3-5 χρόνια. Πέρα από το ότι θα ακούσει μερικέ καλέ συμβουλέ από του υπόλοιπου, του πιο έμπειρου, θα αποκτήσει θεματισμού. Mm. Πολύ βασικό στη συγγραφή το οποίο δεν το ακούμε ιδιαίτερα. Για πε, ενδιαφέρον να ακούγεται. Μετά από κάποιον καιρό αποκτά αυτοματισμού να γράφει. Δηλαδή, μαθαίνει τι δουλεύει και σου πίνει αυθόρμητα. Mm. Κάποιο ο οποίο έχει περάσει πολλά ανανόημα, έχει γράψει πολλά πράγματα στη ζωή του. Δηλαδή, εδώ υπολογίζω να φράσει 500.000 λέξει. Περίπου. Ναι, mm. στη ζωή μου. Wow. Μισό εκατομμύριο λέξει υπολογίζω. Ε, και α μην τι έχουν διαβάσει πολλά μάτια. Δεν έχει σημασία. Τι έγραψε όμω. Πέρασαν τη διεργασία τη δική σου. Ναι, δεν έχουν περάσει πολλέ διορθώσει ακόμα όλε του. Το οποίο είναι θέμα πάντα για να το δει έξω. Ε, αλλά ε, μπαίνοντα σε αυτή τη λογική, ή αν μιλάμε τώρα για την ευθυμία και το ελευθέρη που έχουν γράψει πολλέ πολλέ χιλιάδες λέξει. Ειδικά mm. η ευθυμία. Έχει γράψει 7 ανάνω, 8 ανάνω, αν θυμάμαι καλά. Φαντά... Φαντάζομαι την ευθυμία ας πούμε, στο... Στο... στο λεωφορείο και να γράφει τα κακά τα... στο τα... το... κινητό. Ακριβώ, ακριβώ το κάνει. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό εύκολα, αλλά ευθυμία το κάνει. Εγώ ούτε είναι... μια ορθογραφημένη λέξη δεν μπορώ να γράψω στο λεωφορείο στο κινητό. Σ... <laughs> Όχι κινητό, σε μικρό λάπτο που χρειάζεσαι. Ένα, ένα palm -top. <laughs> Ναι, ναι, ξέρω, έχω... Δε, έχω δει τέτοια. Αλλά σου λέω είναι. <laughs> Φοβερό. Ας πούμε το 2013 είχαμε 8 νικητέ που νομίζω είναι η καλύτερη χρονιά που είχαμε ως αφόρημο. Ναι. Και ολοκληρώνται, μπράβο. Όχι, είναι, ε, αυτά είναι νούμερα, έτσι, αν, αν βάλεις και το μέγεθο ε, τα ελληνικά μεγέθη να το πω έτσι, είναι σοβαρό νούμερο, δεν είναι αστεία. Ναι, είναι σε 400.000 λέξεις έτσι με το τσάκ, με το καλημέρα. Έτσι. Να, ρωτήσω, κα, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο εντάξει περισσότερο δεν δεν υπάρχουν στατιστικά, αλλά έτσι από τη διέστηση σου από αυτά που έχει δει, έχει ακούσει στον Ανώριμο η θεματολογία, πού περίπου κινείται, Τι έχει δει, Δεν υπάρχει καθιστάντα. Κάτι, mm. κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό που γίνονται αυτέ τι ότι έχω μια ιδέα για το στόριμα και την κρατάω μέχρι τον Εύρη να την ξεκινήσω. Ναι. Α πούμε, εγώ στον Ανώριμο είχα γράψει, είχα ξεκινήσει να γράφω ένα κθούνο μύθο στα ελληνικά νησιά. 20.000 mm -hmm. λέξεις, ένα urban fantasy, 28.000 λέξεις και επιφυλάσσουμε να το ξαναγράψω. Ε, μετά είχα ένα short and sorcery πιο μεταμοντέρνο κάπω. κάπως. Mm. Είχανε πιστόλια και ήταν οκκάλτες στις χαρακτήρες. Πολύ ωραία. Τη συνέχεια του, mm -hmm. άλλα δύο χρόνια, <laughs> ε, έχω ένα dark fantasy το οποίο είναι... είπαμε πάρα δεν στην κόλαση. Ναι, α, αυτό που λέγαμε. Με πιο ελληνικό χαράκτηρα, βέβαια. Έπεσα και εγώ σε αυτή τη λούμπα. Και είχα και ένα σπλάτερ γραμμένο στα αγγλικά. Ε, του και εσύ. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Ε, τώρα, ας πούμε, βιβλία που έχουν γραφτεί στο μου και μπορείτε να δούμε στα ράφια, mm -hmm. για να είμαι λίγο τρικαδόρος, να φτάσουμε εκεί που το ανέφερα. Έχουμε, ας πούμε, το 2011 mm -hmm. Είχε γράψει ο Νεκτάριο Μπουτεράκο, το δε με αλλιώ, το οποίο έχει δει από τι εκδόσει ΑΕΡΑΙ, το οποίο ε, ήταν. Ε, ένα, έχει, έχει μεγάλο συμβάστο στην πορεία, αλλά ο Νεκτάριο γράφει γενικά πολύ, δηλαδή που μισούμε, που τελειώνει στι 10 μέρε και συνεχίζει. Μέσα mm -hmm. από του δύο που είχαμε, ναι. Να mm -hmm. του μισούμε αυτού. Και αυτό ήταν Γιάννη, ένα άλλο παιδί είναι μαχαίρι στην πληγή, πραγματικά. Ε, αυτό τώρα γυρίζουμε λίγο πίσω. Ε, η παραγωγικότητα αυτή ε, οφείλεται κατά κάποιο τώρα ότι στην ουσία την έχουν την ιστορία στο μυαλό του τόσο καλά που ξέρουν τι θέλουν να πούνε και απλώς τη, τη βάζουν στο χαρτί. Στο χαρτί στην υπολογιστή, μάλλον φαντάζομαι ότι τη βάζουν περισσότερο τώρα. Mm. Ε, ή, το πω, είναι κάτι άλλο. Ε, δεν το γνωρίζω. Mm -hmm. ε, έχει να κάνει, είναι πολλοί παράγοντες. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα γράφει με ναι. το πόσο ώρες γράφεις και πόσο το θέλεις να γράψεις. Ναι. Ας πούμε, ο Νεκτάριος, που το 2011 το είχε γράψει το δεσμαλίως και το έβγαλε πέρσι, mm -hmm. οπότε καταλαβαίνει ότι έχει πέσει τη ορθώσεις, ναι. είχε... Το... είχε τελειώσει με 82.000 λέξεις μέσα στο μήνα. 82.000. Ναι. Παίνεται δεκατό παραπάνω και βάλε. Ναι, ναι. ναι, ναι όχι. Έχα, έβγαλε ένα σχεδόν ολοκληρωμένο έργο. Θα, <laughs> δω, θα δω, δω, εντάξει, φαντάζομαι έχει κάνει διορθώσει. Δεν έχω συγκίνητα διακείμενα. Εδώ οι άλλοι, άλλοι γράφουν χρόνια, α πούμε κάτι και πάλι χρειάζονται άλλε τόσε διορθώσει. Δεν... Εντάξει, ναι. Α πούμε το 2011 τον εκτάριο το βιβλίο, το οντα με αλλιώ. Ε, η Ευθυμία έχει γράψει το 12 Τα πνεύματα. Ναι. Και το 13. Mm. Δεν έχω κάνει κονάκι, καταλαβαίνω. Έτσι, δεν πειράζει. Καλύτερα. Ε, το 2013 πάντως, είχε βγάλει το μνημονευτή Χριστίνα Μαλαπέτσα που είναι στην ιστορία. Το. Ε, Έρημο και ο Μίχλιν. Είναι <στονίτως> μια από τι δύο ιστορίε μέσα. Ναι. Η άλλη ιστορία ήταν επίση από έναν ορίμο. Η... Την είχε γράψει το 12, Τη ανέμουσαν αμερέν. Δηλαδή τα, τα, τα ανανόημα του 12 και το 13 τα έκανα ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, ναι. Το μία... Μίχλιν από Momentum. <στονίτως> Μάλιστα. Και το 12 θα βγει τα πνεύματα τη Ευθυμία είχαν <συμίως> βγει αυτοί. Έτσι. Α πούμε, η Ευθυμία του έχει λίγο παράδοση να γράφει εξωτικά φάνταζι σε συγκεκριμένο background. Ναι, mm. πράγματι. Και βρήκε, το... και βρήκε το δρόμο του και αυτό μια χαρά, θα έλεγα. Α και θα βρουν έτσι. και άλλε στην πορεία. Και... Ναι, και είναι... είναι ένα φυτώριο, θα έλεγα. <συμίως> έτσι όπω ε... μου λε ότι εξελίσσεται. Θα... <συμίως> Εγώ άρχισα να το να το πω έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια τα οποία είναι κρυμμένα εκεί μέσα και θέλω να τα διαβάσω διακαώς στα σεράφη. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν λέμε ονόματα για αυτά. Εντάξει, ναι, δεν θα ήταν σωστό. Α πούμε, μια από τι πιο ωραίες ιστορίε για να ανανόημα ήταν μια περσινή, ένα από του περσινού συμμετέχοντε. Mm -hmm. Ο οποίο ε, έγραφε για άλλη μια χρονιά το μυθιστόρημα το μεγάλο που γράφει χρόνια και άλλα χρόνια. Και τερμάτισε 46.000 λέξει. Γιατί mm. το μυθιστόρημα τελείωσε εκεί. Αυτό είναι νικητή. Ναι, γιατί τελεί... λέξει. Τελείωσε αυτό που ήθελε να ναι. κάνει. Ναι, ακριβώ. Είναι αυτό ότι είναι μια καλή ευκαιρία να στρώσει να και να γράψει αυτό που θέλει. Γιατί... Αλλά και το πιο ναι. απλό σενάριο που. Εντάξει, κάποιοι που δεν τελειώνουν. Υπάρχουν πολλοί που μπαίνουν, θα γράψω, θα γράψω, θα γράψω το που θέλω. Δεν τελειώνουν. Προχωράνε όμω, γράφουν 10.000 ακόμα. Μου mm. Κάτι κάνουν. Δηλαδή, μπαίνουν στο τρυπάκι που λέμε και κάτι κάνουν στο τέλο. Ακόμα και να συμμετάσχει, δηλαδή είναι σημαντική η εμπειρία που παίρνει. Mm -hmm. Και είναι καιρό το συνέστημα που παίρνει. Και α μην τελείωσε. Ναι. Και άμα έχει και την κοινότητα, όπω είπαμε, και κάνει και το socializing και λε δύο κουβέντε και έχει κι άλλου και σε παρακινούν. Και... Μπαίνει σε άλλο κλίμα τελείω, βέβαια. Εντάξει. Μπαίνει στον πόνου σου ότι παιδιά έχουν κολλήσει εκεί πέρα. Ε, μπορεί να σου πετάξει κάποιος σε κάποια συμβουλή, κάποια βοήθεια, να ξεκολλήσεις. Είναι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είχε γράψει αυτό, που είναι ένα νησί μόνο για συγγραφείς. είναι κάποιο δίαιγημα αυτό, αστυνομικό mm -hmm. νομίζω. Mm, δεν, το... δεν το έχω πω. Δεν διαφάζω ναι. αυτό στο του κίνγκ νομίζω. Ότι είναι σε μια πικία που είναι μόνο συγγραφείς και συζητάνε καθημερινά τι γράφουνε. Mm, ναι, Μάλιστα, ναι. Να μην τα διακοπές στη χώρα της, των συγγραφέων. Ε, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Και ακριβώς επειδή πιο πολύ γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και μέσω του φόρουμ και μέσω της διαδικασίας, ε, υπάρχει πολλή αμεσότητα. Ναι, είναι πιο φιλικές οι σχέσεις, πιο, ναι, ε, πιο εύκολο να πιάσεις κουβέντα, να πεις ε, δύο πράγματα. Στον το άλλον, ναι. Δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός, δεν θα πει κάποιος κακή για τον κοινό, που Το βλέπουμε σε κοινότητα συγγραφέων κάποιες φορές. Ε, εντάξει, ναι. Έχουμε, έχουμε, Έχουν δει πολλά τα, και σε αναγνωστόν, <laughs> να προσθέσω <εντάξει>. εγώ. Εντάξει. <laughs> Γιατί ως <laughs> το χρόνο του βιβλίου, επειδή δεν γνωριζόμαστε. Mm. Γιατί υπάρχουν κάποιες... είναι το διαγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Σε μεγάλο αυτό που χαλάει το κλίμα. Ε, στο, στο, στο σεφόρημο, μπορώ να πω με σιγουριά, ότι δεν θα υπάρξουν φάουλοι. Είναι απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για κάποιον που το σκέφτεται, που, ε, πώς να το πω, που διστάζει να, να ξεκινήσει. Δεν έχει εμπειρίε, δεν έχει πολλέ επαφέ στον χώρο, α πούμε, και διστάζει να ξεκινήσει. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να, να μπει σε μια παρέα στην ουσία. Ακριβώ. Ε, Σαν να είναι με του κολλητού του και να είναι καθίδοντα κατά τύχη, να είναι συγγραφή. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, μια ερώτηση θα σου κάνω κι εγώ. Ναι, ναι, πε μου. Τι θα μας γράψει φέτο στο σοφόρι μου, Δεν. Δεν έχω καν σκεφτεί να συμμετέχω και πόσο μάλλον να γράψω κάτι, αλλά. Ε, στο σοφόρι μου όχι. Αλλά ενδεχομένω με όλα αυτά τα ωραία που βλέπω εκεί στο SFF μπορεί ε, καμία σύντομη ιστορία να γράψω. Δεν. Να σου πω, έχω τριγκαλιστεί πάρα πολύ. Για ρίμο, για, για φέτο όχι. Αν. Έτσι. Αν, αν, δεν, αν δω ότι μπορώ, ίσως του, ίσως του χρόνου. Είναι πολύ και ειδικά ο Νοέμβριος, για μένα φέτος θα είναι πολύ πιεσμένος. Το καταλαβαίνω και εγώ μια από τα ίδια. Mm. Αυτή, εδώ το σκέφτεσαι εσύ που είσαι βετεράνος, εγώ τι να πω που δεν έχω γράψει ούτε, <laughs> ούτε λέξη που λέει ο λόγο. Ε, Σα ίσα που εσύ θα περάσεις πολύ καλύτερα με την όλη Ναι, σαφώς. Αυτό είναι σίγουρο, την πολύτιμη εμπειρία. Αλλά να ξέρει είμαι και έχω κάποια λατωματάκια. Το ότι αν δεν τελειώσω τι 50.000 ε, λέξει θα... θα τρελαθώ, δεν είπε, περίπτωση. Εντάξει, όχι, αυτό είναι λίγο θέμα. Ναι, έχω ένα ψυχαναγκασμό σε αυτά τα θέματα. Εντάξει, όχι, ίσω δεν είναι για σένα το τέτοιο. <laughs> Γι' αυτό σου λέω, ξέρω τι λέω. Αλλά το ότι. και εγώ σου λέω που δεν είχα καμία πρόθεση και παρακολουθώντα και διαβάζοντα εκεί στο Forum. Απλά, σαν ανάγνωση, ε, ντριγκαρίστηκα, φαντάζομαι τώρα τι γίνεται όταν κάποιος το, το ξεκινάει, ε, αυτό σύμφω. θέλω να πω. Εντάξει, ε, το περιγράφω σε ένα μεγάλο πάρτι, βέβαια είναι μια εμπειρία να πιάσω και την άλλη πλευρά, την αρνητική. Ε, ναι. Ότι είναι μια μοναχική εμπειρία κιόλα, ότι θα κάτσεις κάποιε ώρες την ημέρα μπροστά από τον υπολογιστή να γράφεις. Ε, να σου πω, δεν ξέρω κανένα συγγραφέα να το κάνει αλλιώ. Το λέω απλά για όσου άλλου σκέφτονται ότι θα μπούμε σε ένα μέρο όπου θα, είναι, θα, παίζουν, θα παίζει rave και θα έχουμε κοκτέιλ και θα, κάνουμε, θα παρτάρουμε με άλλου ανθρώπου. Δεν είναι αυτό. Είναι πολλέ φορέ να πιούμε οθόνη. Έτσι. Και yeah. κοπιαστικέ ώρε κάποιε yeah. φορέ. Και yeah. θα αφήσει και πράγματα που θα μπορούσε να κάνει εκείνη το μήνα. Εγώ, α πούμε, το 9 mm -hmm. είχα φύγει από πάρτι για Χάλεγον και γύρισα και έγραφα. Ναι, yeah, yeah, για να βγουν οι λέξει. Ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Επειδή ήθελα να γράψω. Ναι, yeah. ναι. Όχι, είναι, είναι, μία, είναι, μία πρόκλη, είναι σε επίπεδο μαραθωνίου, θα έλεγα, αυτή η πρόκληση. Ακριβώς. Είναι ωραίος μαραθώνιος, όμως, και ε, ναι. είναι σαν μαραθώνιος ε, φιλαντροπικός, που θα τρέξει τρία ναι. χιλιόμετρα, ας πούμε, λες. Τρία χιλιόμετρα που θα τρέξει, τρία χιλιόμετρα θα τρέξω. Έτσι. Όχι, όχι. Είναι, είναι σω... και αυτή η λογική, όχι, όχι, για όποιον ανησυχεί, έτσι, πέντε χιλιάδες λέξεις. Ναι, ναι, όχι, να μην το επικεντρώνουμε σε 50.000 λέξεις, τί... δεν, δεν είναι και σωστό ίσως. Είναι η διαδικασία περισσότερο. Ακριβώς. Έτσι. Άρα το... Για να, για να το συνοψίσουμε σιγά-σιγά. Ε... Μετά το... Να το πω για να το κλείσουμε. Μετά το Νοέμβριο, τι? Μετά το Νοέμβριο είναι στο χέρι σου θα κάνεις. Mm -hmm. ε... Αυτό που είναι το ιδανικό είναι ότι κάθεσαι, ηρεμείς δύο μέρες από το τρέξιμο του Νοέμβρη και συμπληρώνει το υπόλοιπο, αν σου έχει μείνει, αρχίζεις διορθώσεις. Ναι. Αν όχι στις δύο μέρες μετά, το Γενάρη. Επόμενες μέρες, αν στις... όχι το Γενάρη, το Μάρτιο. Αν όχι το Μάρτι, κάνουμε τις καλοκαιρινο συμφόρημο Ιούλιο-Αύγουστο. Α, αυτό θα, δεν που... το είχε υπόψη μου. Για πε λίγε περισσότερε πληροφορίε. Είναι το πιο ανεπίσημο αυτό. Mm -hmm. ε, τι γίνεται, επειδή το, στην Αυστραλία ναι, ναι. τον έβρινε καλοκαίρι. Ναι, και φαντάζομαι έχω. Έχουν... Κα... τον Ιούλιο για αυτούς. Α, μάλιστα. Οπότε ε, αυτό που κάνουμε εμεί είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι λέμε θα μαζευτώ και θα συμμαζέψω αυτό, θα γράψω κάτι άλλο. Αυτό γίνεται χωρί την πανοκρουσή, πολύ ανεπίσημα. Mm. Αλλά είναι μια ευκαιρία έτσι να, να πει ότι κάτσε ρεφέ, να, να ολοκληρώσω αυτή τη δουλειά που μου είναι στιγμές. Εκριβώς, να κάνω διορθώσεις, να συμπληρώσω, να γράψω κάτι άλλο που θέλω. Κατάλαβα. Και άλλα. επειδή οι διομήρες είναι πιο χαλαρά, είναι καλοκαίρι, mm -hmm. οπότε αλλάζουν και οι ρυθμοί. Μόνο να μείνεις σ' Αύγουστο, Αθήνα για κάποιο λόγο, έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις. <laughs> ε, ναι, και, και με την προπόθεση ότι έχει και ένα air condition. Εντάξει, <Ρι> τώρα... Είναι σχετικό, είναι σχετικό αυτό, είναι σχετικό αυτό, ναι. Ε, πώς το λέμε, ε, εντάξει, εγώ με Ακαντέμιζ δουλεύω πολύ το καλοκαίρι, οπότε δεν συμμετέχω σε αυτό. Είναι, είναι διαβολομήνας Ιούλιος Αύγουστος για μένα. Φαντάζομαι. Ε, είναι ανάλογο, είναι Έμεσα έχεις, έχεις δουλειά με πουχυκότητα, συμβαίνουν αυτά. Ε, δεν είναι ακριβώς είναι απλά ε. το peak time μας. Έκριβος, ναι, εντάξει, έχει, έχει περισσότερες απαιτήσεις, τυχαίνει τους μήνες που γίνεται αυτό, έχει περισσότερες απαιτήσεις επόμενους. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση υπάρχει και ότι κάνουμε το μάζεμα μερικούς μήνες μετά, γιατί ναι. ότι θέλει. Mm. Δεν είναι ότι Νοέμβριος τελείωσε του χρόνου πάλι και βεβαίως ε, εφόσον έχεις ένα κοινωνικό κύκλο που γράφει, Ah, bravo. Μπορείς να έχεις υποστήριξη και, υποστήριξη και τους υπόλοιπους 11 μήνε. Έχει γνωρίσει εντωμεταξύ και κάποιους ανθρώπους έτσι, και, και τους υπόλοιπους μήνες ε, Δεν φαντάζομαι ότι ε, αν ζητήσει μια συμβουλή Ξέρω εγώ το, το Γενάρι, το Φλεβάρι Θα σου πούνε «Α, περίμενε τον Νοέμβρη» Όχι, αλλήμωνο, αλλήμωνο Πάντως θα ήταν καλή να το κάνουμε για να του αγχώσουμε <laughs> Όχι, είναι πολύ καλή εμπειρία, το ξαναλέω αυτό. Έχω μόνο θετικές εμπειρίες από τον Ανόριμο όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία, αυτό είναι καλό. Ακόμα και τις λίγες φορές που υπήρξαν κάποια στριμώγματα, το θυμάσαι και λες έχει πλάκα τότε. Ναι, εξελίχθηκε καλά στο τέλος. Δεν άφησε πικρία, δεν άφησε στενοχώρια, Αυτό είναι σημαντικό. Στο τέλος σου έχουν μείνει κάποιε χιλιάδε λέξει που... Δεν θα τις έχεις αλλιώς. Ναι. ναι. Βρήκα. Όχι, και αυτό είναι βασικό. Έχεις, ε, ε, και έχεις τριφτεί. Ε, ό,τι και να είναι, είσαι λίγο πιο έμπειρος συγγραφέας. Ναι. Είσαι 10.000 και όπως έγραψες, είσαι πιο έμπειρος, όπως και Εντάξει, να το κάνουμε. Ή 83, άμα είσαι ο νεκτάριος. Ναι, για εμένα. Μυρίστε τέτοια νούμερα. Τρομάζουμε τον κόσμο. Ε? Εντάξει, όχι, να ξέρουν ότι γίνεται. Γίνεται. Ναι, ε, όχι, όχι, σαν ε, πλα... κάνουμε και λίγο την πλάκα μας, έτσι. γράφεις γρήγορα, αν έχεις άνεση στο να σου κατεβαίνει τη λέξη που θες να γράψεις, αν έχει μία πλοκή, mm. ή αν είσαι ο συγγραφέα τίπου κίνγκ, ο οποίος μπαίνει και γράφει, γράφει, γράφει, γράφει, γράφει. Ναι. Μετά μπορείς να βγάλεις, εφόσον θα πεις, τα κάτσω 2 ώρες την ημέρα να γράφω, σε φάση κίνγκ σου βγαίνουν ε, οι 50.000 λέξεις άνετα. Ναι. Εγώ που δεν είμαι αυτό ο συγγραφέα μπορώ να βγάλω 50.000 λέξει άνω τα πλέον. Άστου ε. πάνω, το χρώμα και και δεν κολλήσω. Αυτό είναι. Εγώ τι να πω. Μα... Μακάρι... Μακάρι λέω να έχει πάντοτε την έμπνευση έτσι, και τη χρόνο και τη διάθεση να βάλει πολύ περισσότερε λέξει στο χαρτί. Δεν, ε. δεν δε ε, είναι τίθεται θέμα. Εμπνεύσει υπάρχουν. Τι χαιρό εσύ γιατί οι άλλοι δεν έχουν την έμπνευση, έτσι. Ε, και η έμπνευση. Την για την περία mm. ε, ε, μετά όλα τα μπαίνουν, τα γλανιάζουν στη θέση και, και, και, και τρέχουν μόνο τους. Ναι, αρχίζεις τον Μικελό, κατεβάζει η κούτρα σου που λέγανε παλιά. Ούτε καν κατεβάζει η κούτρα, ιστορία, είναι εκεί πέρα και απλά ξέρεις που θα την βρεις. Είναι έτοιμο, πράβο. Δηλαδή, απλά σου έρχεται ιδέα και ξέρει πώ θα μπει σε μια σειρά. Ε, είναι πολύ βασικό. Αλλά αυτά είναι αυτό, ότι έγραψε, έφαγε κάποιο χρόνο, έριξε κάποια δουλειά. Και αυτή έχει να αποδίδει. Πώ είναι σε κάποια δουλειά που ο έμπειρος τεχνίτη βλέπει 1, 2, 3 και τα ενώνει, Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτό ακριβώ κάνει και ο συγγραφέα που έχει γράψει. Μάλιστα. Όντως, όντως, όντως, αυτό ναι. Για, γιατί να ισχύει για τα υπόλοιπα επαγγέλματα κατά κάποιο τρόπο και για τι υπόλοιπε ή αυτό και να μην ισχύει έτσι. και για το συγγραφή. Αυτό σωστό. Πάρα πολύ, πολύ ωραίο παραλληλισμό. Μου ε, Νομίζω ότι εδώ πέρα μπορούμε. Να, να το κλείσουμε, γιατί αν το συνεχίσουμε, θα αρχίσουμε να επεκτείνουμε σε ένα σωρό άλλα θέματα. Το οποίο θα το κάνουμε κάποια στιγμή, αλλά όχι σε αυτό το εξωτερικό. Σίγουρα. Αστείο, Σίγουρα. <laughs> ε, θα ήθελε να πει κάτι τελευταίο στου ακροατέ, ε, φυσικά. Είμαι ο Μιχάλη. Είμαι ο Γιοργοστάθη. Όχι, ο άλλο ο Μιχάλης ο οικοδεσπότη σα. <laughs> ε, είμαι καλά. Ε, σα προτείνω, αν το σκέφτεσαι να γράψετε έναν όρημο και διστάζετε, να μην διστάζετε. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Σας θέλουμε στην παρέα μας. Εκτός και γράφετε 85.000 λέξεις ένα μήνα και νιώθουμε άβολα. <laughs> και είναι μια πολύ ωραία εμπειρία που να δικημάζεται αν θέλετε να γράψετε κάποτε ένα μυθιστόριμα, ανεξάρτητα με το αν θα τελειώσετε ή όχι, είναι το που μετράει. Ακριβώς. Μιχάλη, νομίζω ότι είπες δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Αγαπητοί ακροτές, ε... ακούσατε... Ε... Τολμήστε το κι εσείς, όσοι από εσά, έχετε λίγο σας τρώει το, το μικρόβιο της συγγραφή, όσοι έχετε κάποιες ιδέες και δεν είστε σίγουροι, τολμήστε το. Αυτό είναι το μήνυμα νομίζω σήμερα σημερινής εκπομπής. Και κάτι τελευταίο, επειδή έχω ναι, ναι. με παράπονο τους ε, ακροατές, ενδεσμεύομαι να βγάλω στατιστικά στο svf.gr και θέλει να έρθει να δει. Πολύ ωραία. βγάλαμε και η είδηση από το SFF. Τώρα θα σε κυνηγάει ο Στέφανος να τα ετοιμάσεις. πολύ καιρό τώρα. <laughs> Έτσι. Λοιπόν, ε, Μιχάλη, και πάλι σε ευχαριστούμε που και εγώ ήρθες εγώ, και προ... μας μίλησες. Για τη φιλοξενία. Να, σε καλά. Και στο επανειδήν. Έγινε. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και σας χαιρετούμε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.